Γεια σας, μετά από τις καλοκαιρινές μας διακοπές λείψαμε από τις εκπομπέ μας όλο τον Αύγουστο και λίγο παραπάνω ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε και πάλι Σεπτέμβριος Λοιπόν, αρχές Σεπτεμβρίου, καλό μήνα, καλό να έχουμε και ας ελπίσουμε ότι ο θα παραμείνει αρκετά καλοκαιρινός ε, ακόμη Βέβαια, δεν ήμουν απραγούς και ούτε και εσείς φαντάζομαι όλο το καλοκαίρι, είτε μπάνιο, είτε βόλτα, είτε εκδρομή, όλοι κάτι κάναμε. Εκείνο που ευελπιστώ είναι ότι όλα αυτά τα συνδυάσατε με την ανάγνωση κάποιου ή κάποιων βιβλίων και από ό,τι βλέπω από τους φίλους και τις φίλες που παρακολουθώ στο Instagram, στο Facebook και στο Goodreads ε, κάτι κάναμε, τολμώ να πω πάρα πολλές ε, και όμορφες ε, φωτογραφίες ε, και ιδέες για αναγνώσεις τις οποίες ε, μοιράστηκαν ε, απλόχερα μαζί μας οι φίλοι μας να Αναφέρω έτσι τελείως ε, χαρακτηριστικά και το διαγωνισμό ε, κατά κάποιο τρόπο που έτρεξε το So Much Reading με φωτογραφίες από βιβλία ε, που διαβάζουμε στην ε, παραλία. Μία πολύ όμορφη συλλογή προέκυψε από αυτό με όμορφες παραλίες, όμορφα βιβλία και στην πλειονότητά τους, θα μου επιτρέψετε να τολμήσω, όμορφα ε, γυναική ως το πόδια. Ε, ήταν ε, έτσι ένα πολύ, ένας πολύ καλοκαιρινό ε, διαγωνισμός, ο οποίο όμως ε, ολοκληρώθηκε. Το ανάγνωσμα το οποίο σημάδεψε Μ δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια και το ξέρετε το ποιον πας περιπτώσει ήταν το κεντρικό να το πάτε του καλοκαιριού, ε, ήταν το τι το κομφιτέορ του Χάμαε καμπρέ και για το οποίο όμως κάναμε ξεχωριστό εξς μαζί με την γνωστή ραδιοφωνική παραγωγό βιβλιοπόλιο, βιβλιοπλόγκερ και δεν τελειώνει και τα χαρίσματα της Κατερίνας. Μαλακάτε στο προηγούμενο, λοιπόν, πριν να σας αποχαιρετήσω για διακοπές εξς είχατε την ευκαιρία να ακούσετε τις γνώμες μας για αυτό το βιβλίο και το οποίο φυσικά α, ήταν το βιβλίο για το οποίο μιλάνε όλοι στο Ρίνδαθων 2016 του σώματος βιντεντίνου στο οποίο συμμετέχω και εγώ. Και μια και πιάσαμε τα Ρίνδαθων και τα τέτοια, μάλλον όχι. Ε, να πάμε πρώτα να ακούσουμε ένα κομματάκι και μετά ε, να συνεχίσουμε. Και επειδή τι άλλο είναι Σεπτέμβριος, θα κυβίκετο το πρώτο. Τι άλλο θα βάλουμε; Τέσσερις εποχές του Β' το κομμάτι του Φθινοπόρου. Θα ακούσουμε το πρώτο, ε, το πρώτο μέρος από αυτό το κονσάρτο. Το έχουν γράψει κι άλλοι, όσοι ε, παρακολουθείτε τακτικά, τις εκπομπές παλαιότερα και τώρα τα podcast του Β' Λίμπρις, σε οποίο έχουν γράψει κι άλλοι για εποχές του χρόνου. Οι πιο γνωστές εποχές όμως ε, είναι το Β' και ας ξεκινήσουμε με, με αυτές. Πάμε να το ακούσουμε. Thank you. Λοιπόν, το πρώτο μέρος από το φθινόπωρο από τις τέσσερις εποχές του Αντώνιου Βιβάντη, ένας πιο αγαπημένος μας ε, και δημοφιλής ε, συνθέτες. Για να επιστρέψουμε όμως στα βιβλιοφιλικά, ε, όπως ε, δηλαδή, επιστρέψω ο ίδιος και νομίζω σας έχω ξαναπεί, το Instagram εξελίσσεται σε κορυφαίο τόπο συνάντηση των απανταχού βιβλιοφιλών πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες με βιβλία τα πιο πιθανα μέρη, στις πιο πιθανές συνθέσεις ε, ακόμα και οι κρίτικες ε, γράφουν διάφοροι φίλοι και φίλες ολοκληρωτικές βρίσκανες που συνοδεύουν τις φωτογραφίες των βιβλίων και φέτο το ελληνικό Bookstagram από το Book και Instagram και Bookstagrammers, αυτοί που ποστάρουν η εβδομάδα στο Instagram, ε, είπε να οργανωθεί. Και έτσι, ε, κάποιοι, ε, κάποιες κυρίω ε, αν δεν απατώμε, κυρίω το ξεκίνησαν, ε, είπαμε να οργανωθούμε πιο αποτελεσματικά σε μια προσπάθεια την οποία την ε, ε, ονόμασαν Booktember από το Book Video και September, September Booktember, GR, το ελληνικό Booktember και συμμετέχουν τώρα δεν θα καθίσω να ε, τα πω ενα γιατί σίγουρα πάρα πολλά θα ξεχάσω ε, πάρα πολλά θα ξεχάσω και θα δικήσω συμμετέχει όμως ε, σχεδόν όλο το ελληνικό Instagram και τα πιο γνωστά ελληνικά blog συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Είναι το BookTempergr. είναι θεματικός θα λέγαμε κατάλογος ο οποίος για κάθε μέρα του Σεπτεμβρίου έχει ένα θέμα φωτογραφίας και έτσι φωτογραφίζουμε κάποιο βιβλίο ε, με το θέμα που έχει η φωτογραφία, ε, με το θέμα που μας δίνει για τη συγκεκριμένη μέρα, βάζουμε το κατάλληλο tag, την κατάλληλη ετικέτα ε, στο instagram και ό,τι άλλες ετικέτες θέλουμε ε, φυσικά και το δημοσιεύουμε και εκεί πέρα μετά μπορούν να το δουν οι φίλοι και οι φίλες που συμμετέχουν να κάνουν τα γνωστά likes, σχόλια κλπ. Δηλαδή, την 1η Σεπτεμβρίου το θέμα της ε, ημέρας ήταν τα προς του Σεπτεμβρίου. Ε, σήμερα ή σημερινή ημέρα ε, ήταν ένα βιβλίο που διαδραματίζεται το φθινόπωρο και ούτω καθεξής. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουμε ε, κάθε μέρα. Έτσι, ε, δεν είναι ψυχαναγκασμό, το κάνουμε για το κέφι μας το κάνουμε για να γνωριστούμε, για να διαφημιστούμε αν θέλετε. Αλλά εντάξει, μη γίνει και ψυχαναγκαστικό. Ε, αν για κάποια από αυτά τα θέματα που και κάποιοι με έρχονται μια καλή ιδέα ένα βιβλίο που ταιριάζει, τρέβεξτε το κίστε στο Instagram, και αν δεν είστε, δέχνετε τίποτα να το δοκιμάσετε, μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς ε, για να δείτε τις φωτογραφίες ή για να δείτε τα θέματα με μια απλή αναζήτηση σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης με τον όρο ολομαζί, θα σας βγάλει πάρα πολλούς συνδέσμους, τους οποίους θα ικανοποιήσετε την περιέργεια σας και σίγουρα Παρακολουθείτε κάποιο από τα βιβλιοφιλικά ε, ε, ιστολόγια και τι σελίδε που ανέφερα στην προηγούμενη εκπομπή του Εξλίμπρι, σίγουρα κάπου θα δείτε και εκεί πέρα τι τους απαραίτητε οδηγίε. Ναι, ε, δεν είναι και τίποτα φόβερα. Ε, τον τρόπο συμμετοχή λοιπόν στο Booktember.gr Εγώ ήδη έχω ανεβάσει φωτογραφίες στις τέσσερις πρώτες μέρες ε, και σε θα καθαφέρουν να ανεβάσω και αρκετές ακόμη. Είναι μια ωραία προσπάθεια εκτό από το καλλιτεχνικό κομμάτι γνωρίζει και κόσμο εγώ ανακαλύψα λόγια ε, στολογία ιστολόγια ε, τα οποία μπορώ να σου πω ότι ε, θα τα παρακολουθώ Όλα συνέχεια, έτσι ο χρόνο είναι περασμένο, αλλά το να κλείσει καινούριο κόσμο και να βλέπεις ε, τι έχουν να πουν α πούμε μια φωτογραφία, ένα άρθρο, ένα σχόλιο, μια κριτική και αυτό κέρδο είναι ο πλουραλισμό που συζητήθηκε πολύ τι τελευταίε μέρε στην ενημέρωση. Νομίζω ότι είναι ε, ε, ότι καλύτερο ε, μην ξεχνάτε. Άνωστε ότι αυτό υποτίθεται ότι είναι η ουσία των μέσων κοινωνική δικτύωση, η κοινωνικοποίηση, η γνωριμία με ανθρώπου και εδώ είναι η μεγάλη δύναμη του Ιντερνετ, να γνωρίσει ε, ανθρώπους που υπό κανονικέ συνθήκε, λόγω απόσταση, λόγω ωρών, λόγω ε, οποιονδήποτε συνθήκων δεν θα μπορούσε ποτέ, ε, δεν θα φανταζόταν ότι υπάρχουν και να σε επαφή. Διάδοση πληροφορία, διάδοση γνώση. Και νομίζω αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Και ε, πριν πάμε, θα είναι μικρό αυτό το εξλίμπρις, πριν πάμε να σας πω για ορισμένα όχι όλα, με, με, με, με βιβλία που διάβασα αυτή την περίοδο που έλειπα, πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από, τις 4, από το Θερόπορο, από τις τέσσερις εποχές του Αντώνιο Βιβάλτη. Thank mm -hmm. you. Και ακούσαμε το δεύτερο μέρο από το φθινόπωρο, από τι 4 εποχέ του Αντώνιου Βιβάλτη Και να πάμε να δούμε εκτό από το κομφιτέο που σα πήραμε τα αυτιά και τα μάτια, όλοι οι βιβλιοφίλοι, αυτόν τον καιρό. Ε, να πάμε να δούμε και λίγο ακόμα από αυτά που διάβασα. Καταρχά, ε, κατάφερα και. Προμηθεύτηκα και αγόρασα και διάβασα το graphic novel Ερωτοκριτός του Βιτσέντζου Κορνάρου. Και θα όχι, ο, ο Κορνάρους, graphic novel, <Author1> όχι βέβαια, ε, το έργο Ερωτοκριτός του Κορνάρου γράφτηκε το 1600 περίπου και μάλλον τότε δεν είχα ακριβώ την έννοια του graphic novel. Παρ' όλα αυτά είναι, θεωρείται ένα πολύ σημαντικό αναγεννησιακό έργο το οποίο τι ε, κάνει πανευρωπαϊκής παγκόσμιας σήμερα ε, αναγνώρισης Είναι ένα ε, έμετρο, δηλαδή είναι με ρυθμό με στίχο θα λέγαμε, ερωτικό υποτικό ε, μυθιστόρημα. Ερωτικό ρομαντικό θα έλεγα ε, υποτικό μυθιστόρημα που δεν θα Α, ξενήσει όσους είναι ε, όσους γνωρίζουν τα, τις κλασικές υποτικές α, ιστορίες που πάντα έχουν και, να, και κάποιον, ή κάποιους μεγάλους έρωτες ε, από πίσω ε, ασχέτως των υπόλοιπων γεγονότων ε, να θυμίσω τον κορυφαίο ε, τον Κιχότη και το δουλειτσινέα του έτσι νομίζω ότι σα κορυδεύω και πολλά άλλα έτσι ε, ε, επασπέτως η που, ε, έρχεται τώρα, είστε μια ομάδα ε, ε, που έκανε μια διασκευή και μια απόδοση του ε, έργου του Βιτσέντζου Κορνάρου σε graphic novel. Με περιμένετε βέβαια στο graphic novel, φαντάζομαι όσοι είστε εξοικειωμένοι με τα graphic novel το γνωρίζετε, ότι θα βρείτε όλο το έργο ε, ερωτόκρατο εκεί μέσα. Όχι, είναι μια α, διασκευή, πως σε μια ταινία στήνες το βιβλίο και εκείνο που κρίνουμε κάθε φορά είναι κατά πόσο είναι επιτυχημένη ή όχι. Στην περίπτωση του ερωτόκριτου τορμούν πως είναι μια πολύ επιτυχημένη ε, μεταφορά του έργου σε graphic novel και το ε, οποίο α, παρουσιάζει ένα πλήρε τα βασικότερα γονότα στην πληρότητα ε, στην τους ε, Συνεργειακά στέκει πάρα πολύ ωραία και ε, κρατάει τη, ε, το μέτρο του πάντου, δέτσι, κρατάει το μέτρο και τη γλώσσα του πρωτοτύπου, και ε, το σχέδιο είναι ε, νομίζω πάρα πολύ ωραίο και ε, πετυχημένο, είναι ε, πώς θα το έλεγα, ε, σύγχρονο. Ε, το σχέδιο έτσι, ε, και, αλλά με συνδεσμοί χρώματος σκιάσεων ε, παραστάσεων να το πω έτσι ε, πιάνει την ατμόσφαιρα της μεσονικής, ε, θα λέγαμε θα είναι στη μεσονική εποχή της ε, ε, μεσονικής ε, Ελλάδας της μεσαιωνικής Αθήνας αν θέλετε μεταξύ, ε, που είναι από τους βασικούς τόπους που διεξάγεται και όπως πάντα στα μεσαιωνικά θα δείτε και αναφορές ε, στην ε, αρχαιότητα του 1600 λοιπόν στην ε, αναγέννηση όταν μιλούσαν ε, για αρχαιότητα πολύ συχνά την απέδιδαν με στοιχεία του μεσαίωνα και της δικής τους εποχής και το αντίστροφο σε, ε, ε, και με τις δικής τους εποχής τα κλπ. της α, αρχαιότητας. Πάνω, το, η, η ομάδα η οποία μας α, έφερε το graphic novel αποτελείται από τους γεωργογούς, η δημοστένη μάρκο Πα, και η Γιάννη Ράκο και α, εκδόθηκε φέτος το 2016 από τις α, εκδόσεις α, πολάρες και είναι μια πολύ προσεγμένη α, έκδοση ε, τολμώ να πω έτσι, και σαν ποιότητα ε, εκτύπωσης και χαρτιού το οποίο ε, έχει και αυτό τη σημασία του ε, όλα παίζουν το ρόλο τους δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο για να σας ε, κουράσει και επειδή είναι και περπιτιβούλα να το πω έτσι ε, κυλάει ευχάριστα Ένα άλλο που που διάβασα μέσα σε δύο απογεύματα ένα βία, ένα βία να το πω, σε δύο κοπές ε, που είχε καιρό να διαβάσει το δικό του, του Θάνου Κονδύλι, ε, ποιος κότωσε το ρίκα, ένα αστυνομικό έφπεπτο, θα έλεγα, έτσι, ε, αστυνομικό μυθ, μυθιστόρημα, μικρό έννοια, αστυνομική νούμερα, αστυνομικό οδήγημα, επίδετο, ε, θυμίζει κάποια ε, ωραία υπόθεση, εύκολο διάβαστο, ε, άνετα το διαβάζει. Είχαμε και μια συζήτηση για το τι, αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν βιβλία παραλίε. Ε, ε, άνετα το διαβάζει την παραλία, δηλαδή με την έννοια ότι δεν είναι ανάγκη να διαβάζει με τεταμένη την προσοχή σου ξεφύγει ε, κάποια λεπτομέρεια. Ε, χαλαρό ε, ε, αναγνώσμα, να το πω έτσι. Ε, εντάξει, καλή υπόθεση, λίγο τρεβηγμένο σε κάποια σημεία. Ε, δεν έχω κάτι, κάτι άλλο να πω έτσι. Ευχάριστο να περάσεις μια μέρα, ένα απόγευμα που δεν, έχεις, ε, ε, που δεν θες να συγκεντρωθεί σε κάτι, σε κάτι άλλο. <coughs> <coughs> Συνόμι. Και πάμε σε ένα πιο ερευβλίο που θέλει λίγο περισσότερη συγκέντρωση, δουλιαράκι μάλλον, ε, που κι αυτό είχα καιρό να διαβάσω κάτι δικό του του Νίκου Δήμου, το μικρό ενθυρίδιο ορθολογισμού και σε παρένθεση ανορθολογισμού ε, είναι ένα πολύ μικρό και μικρού σχήματο και μικρό σε, σε 160 ε, σελίδες το οποίο <coughs> καταπιάνεται με αυτό ακριβώς το θέμα με τον ορθολογισμό και ε, να το πω έτσι φέτος εκδόθηκε και αυτό έτσι το 2016 ε, μια συλλογή κειμένων που βασίζεται σε παλαιότερα κείμενα του συγγραφέα αλλά και με αναθεωρημένα και με κάποιες προσθήκες και συζητάει αυτό ακριβώς το οποίο σύμφωνα με τον συγγραφέα ε, λείπει από την κουλτούρα μας, δηλαδή ο ορθολογισμός και <coughs> προσωπικά σύμφωνω σε αυτό το θέμα με τον Νίκο Δήμου αλλά νομίζω ότι και περισσότεροι συμφωνούν σε αυτό ε, είμαστε, είναι αυτό που λέμε καμία φορά ότι είμαστε λόγω των άκρων με το συνέστημα, ακριβώς αυτό ε, δεν δρούμε ορθολογικά. Θα μου πείτε, κακό είναι να είμαστε. Όχι. Ανάλογα όμω στο πεδίο στο οποίο αναφερόμαστε. Ε, όταν θέλουμε να κάνουμε σοβαρή δουλειά, μια σοβαρή δουλειά, μια επιστημονική δουλειά ή κάτι τέτοιο, προφανώ εκεί δεν μπορούμε να είμαστε ε, ούτε των άκρων ούτε συναισθηματικοί. Ε, είναι αυτό που λέμε, να το πω αλλιώ, που το βλέπουμε πολλέ φορέ στην ε, καθημερινή μα ζωή, είναι αυτό που λέμε επαγγελματισμό. Αυτό ε, το λέμε ορθολογισμό όταν έχουμε να κάνουμε περισσότερο με νοοτροπία με επιστήμη, αλλά εσείς το, με ένα άλλο όνομα το έχετε ακούσει πολλές φορές διαμαρτυρώμαστε ότι λείπει από εκλεματισμός από τις διάφορες ε, ε, επαφές που έχουμε επεγγελματικές στην καθημερινή μα ζωή με, με καταστήματα, με υπηρεσίες με ε, ε, εργασίες διάφορες που πρέπει να κάνουμε των οποίων γινόμαστε αποδέχτες και Πολλέ φορέ λέμε ότι δεν υπάρχει επαγγελματισμό. Ε, αυτό ακριβώ ε, είναι ε, κομμάτι και του ορθολογισμού. Πώ θα αντιμετωπίζουμε δηλαδή ε, κάποια πράγματα με βάση τη λογική, με βάση τα γεγονότα αν θέλετε, με βάση ε, το <coughs> δηλαδή, δηλαδή, με, με βάση το. το τι μας α, δίνεται, να το πω έτσι, ε, και όχι με βάση το, το συνέστημα ε, Θα δυσαρεστήσει πολλούς, ε, όπως και σε και τα βιβλία του Υπουδήμου, δυσαρεστούν ε, πολλούς και κυρίως τους κατεπάγγελμα, ε, πώς να το πω έτσι, γλωσσοκοπάνες, ε, τους κατεπάγγελμα αυτό θα δυσαρεστήσει και αρκετούς οι οποίοι είναι προσκολλημένοι σε ε, ε, δόγματα, χαρισκευτικά, πολιτικά και δεν έχουν τελειώμα αυτά γιατί είναι ο που κατά βάση πάει χεράκι-χεράκι με όλες, πιστέψτε με, τις πρόοδους της ανθρωπότητας. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά, ειδικά αυτά τα χρόνια της κρίσης στης ευκάστη χώρα μα, το έχουμε είναι κάτι που μας λείπει και, για να μην... και επειδή που κάνουν και το λάθος και λένε άλλο ορθολογισμός, άλλο φιλοσοφία και ότι εμείς είμαστε φιλοσοφίες, ε, δεν είναι αυτό. Ε, ορθολογισμός, η φιλοσοφία, όπως την εννοούμε εμείς και όπως την θεω, θέλουμε, την εννοούμε τον αρχείο μας προηγούν, ήταν ορθολογικότατη ε, Θυμάστε ότι η φιλοσοφία των αρχιών βασιζόταν στο διάλογο, στη διατύπωση θέσης, αντίθεσης, άποψης, θυμηθείτε τη μευτική του Σουκράτ, θυμηθείτε τους διαλόγους, ε, ήταν διαλεκτική και ο διάλογος προϋποθέτει ορθολογισμό. Δεν μπορείς να κάνεις φιλοσοφία όταν, ένας, ε, όταν ένα, κάποιος εκφέρει δοχματικά μια άποψη και ο άλλος ε, τον πλακώνει στο ξύλο, να το πω έτσι, ή τον βρίζει για να την αντικρούσει. Αυτό δεν είναι φιλοσοφία σαφώς και δεν είναι και ορθολογισμό. Ε, ε, ορθολογισμό λοιπόν και η φιλοσοφία ε, πάνε χερά και χερά, γιατί προποθέτουν κανόνες, ψύχρεμη αντιμετώπιση και ε, γεγονότα και επιχειρήματα ε, κατέρωθαν και όχι αναρθές κραυγές και ξέρετε εσείς τα από αυτά έχουν πολλά στην Ελλάδα και οπαδισμούς και τέτοια. Τέλος πάντων, να μη σας στενοχωρήσω άλλο, έτσι παρουσίασα και ελαφρύ και βαρύ, λίγο απ' όλα, δεν είναι όλο, σε διάβασα, όμως εδώ θα το σταματήσουμε, δεν έχει να βγει πολύ μεγάλο έτσι το πρώτο εξλίμπρις. Τώρα, για την σεζόν <coughs> yeah, που ξεκινάει, θα προσπαθήσω mm. δεν το... Δεν το υπόσχομαι, γιατί δεν μου αρέσει να θέτω επωσίαση αλλά θα προσπαθήσω να είναι πιο τακτική και οργανωμένη παρουσία του εξφλίμπρης δηλαδή με μια σταθερή κατά το δυνατόν ε, συχνότητα θα δούμε, ε, προσπαθώ να οργανώσω και άλλε συντεύξεις να με λέω όλα μόνος μου οι ε, καλύτερα προτιμώ αυτόν τον όρο και ε, όπω είπα, πριν να δω και στο Instagram και στο Goodreads και, στα, και στο Facebook φυσικά που διατηρούμε και τη σελίδα του Xlibris και να έχετε πολλές και καλές αναγνώσεις και κλείνουμε φυσικά με το τρίτο και τελευταίο μέρος των 4 εποχών του Αντώνιο Βιβάλτι για το φθινόπωρο Να είστε όλοι καλά